όχι απαραίτητο ως εχθρή, Μα ως ενέχειρα της μνήμης. Διαβάζει η ζηρά Ζατέλη Νωρίς νωρίς το άλλο πρωί Η έφθα ακόμη θα ανοιβόταν Ή θα άτριβε τα μάτια της Πώς να απαρνηθεί έτσι απότομα Συνήθειες μισού αιώνα. Νωρίς λοιπόν το άλλο πρωί Ήρθε μια γυναίκα στο σπίτι του μια άγνωστη και ζήτησε επισήμως να τον δει Ήταν αξιολύπητη Με αρέα μαλλιά όπως η Ιουλία όταν βρισκόταν στα πρώτα και δεύτερα στάδια της αρρώστιας της Έβλεπε στο κρανίο της ανάμεσα από τις τρίχες Κρυζοκίτρινο και σε πιανε ψηλή κρυάδα Μα σίγουρα δεν είχες δάβημα. Αυτά χτυπούσαν μόνο παιδιά και εφήβους με μια φούστα σκισμένη, όπου άντεχαν ακόμα οι ίνες και δεν είχαν λιώσει Με ένα μπούστο στα ίδια χάλια, από όπου δίχως κόπο διέκρινες Δυο αχαμνά πεσμένα και μαραμένα, ως σαν απνοσακούλες στήθη Λιπόσαρκοι και ασουλούποτοι, σαν τα σκιάχτρα που έφτιαχναν Και τα στείλωναν στους αγρούς για να τρομάζουν τα πουλιά και με δύο-τρία παιδιά στα πόδια της που δεν είχαν να τίποτε από αυτήν που τα είχε φέρει στον κόσμο. Ο Χριστόφορος, μόλις βγήκε και την είδε, ξέχασε την έφθα. το έφυγε σχεδόν ο πόνος. Τόσο εντυπωσιακά άθλια ήταν αυτή η δύστυχη. Από τα παράθυρα εντωμεταξύ και από διάφορα κάγκελα ξεφύτρωναν κι άλλα πρόσωπα με κόκκινα αυτοκλάμα και την αϊπνία μάτια να δουν την φοβερή ευισκέπτρια «Εμένα ζήτησες, τι θέλεις» τη ρώτησε ο Χριστόφορος προσπαθώντας να αποφεύγει όσο γίνεται την όψη της «Σω κοντά στο βουνό» του είπε σε μια αχυροκαλύβα και με έστειλε η γυναίκα σου να σου πω «Από πού έστειλε η γυναίκα μου» την έκοψε με ένα σύγκριο «Από την όχι, από ένα όνειρο που την είδαψε βράδυ θεού θέλοντος και μου είπε Την είδα να πλένουμε σε ένα ποτάμι μαζί και όπως χτυπούσε τα ρούχα με ένα ξύλο, γύρισε και μου είπε «Θεού θέλοντος, πως κοίτα, εγώ πέθανα και άφησα χείρο άντρα και ορφανά παιδιά» μου είπε «Και καθώς και εσένας άφησε ο άντρας σου, πήγαινε και πέ του δικού μου, αφού έχεις και εσύ ορφανά παιδάκια, πήγαινε και πέ του δικού μου να σε πάρει, να μη σε κοιτάξει φτωχιά και άθλια πέτου, αλλά να σε λυπηθεί και εσύ θα γίνεις γι' αυτόν καλή και άξια σαν εμένα» μου είπε «Θεού θέλοντος Τέλειωσε, έκανε το σταυρό της και τσάκισε τα δυο της γόνατα Τα τρία πλάσματα γύρω της έβγαλαν τα δάχτυλα από το στόμα και έκαναν το ίδιο Ο Χριστόφορος την κοίταζε σαν να τον είχε υπνοτήσει Και αν δεν έπλεε σε τέτοιες στενοχώριες Ίσως τον διασκέδασε αυτή της η απλότητα Μια τόσο απόλυτη και αφοπλιστική απλότητα που δεν την είχαν ούτε τα παιδιά Μόνο η τρελή ίσως Ακόμα και η μοναδική ασχήμια της Και εκείνα τα δόντια που κρέμονταν σαν βρεγμένες στάχτες από τα ούλα της Και περίμενε στην άλλη στιγμή που θα ανοίξει πάλι το στόμα της Να μην τα δεις ξανά Να τα έχει φάει Τα δόντια ίσως δεν τρώγονται Μα οι ναι Ακόμα και εκείνα οχριούσαν μπροστά στην απλότητα και στην αμεσότητα της ψυχής της Ή ποιος ξέρει ποιας ανάγκης που την έφερνε πρωί, -πρωί σε αυτή την πόρτα. Και τι θες από μένα, την ρώτησε. Να ακούσω το όνειρό σου και να σε παντρευτώ. Ναι, του είπε. Δεν θα χαλούσε ξαφνικά την εικόνα τη. Δεν υπάρχει ιερό και όσιο, σκέφτηκε ο Χριστόφορο, βλέποντα αυτήν την εικόνα, σε αυτήν την απίθμενη απλότητα και ύβρι και μια γενναία αδιαφορία για το πένθος του «Πώς σε λένε» την ρώτησε «Μοίρα» την άκουσε να λέει «Μοίρα» «Όχι όπως λέμε μοίρα να σου πω τη μοίρα σου μοίρα από το μυροφόρα του είπε καθαρότερα «Α, τέτοια μοίρα, απ' το μυροφόρα. «Υπάρχει τέτοιο όνομα» ρώτησε αυτός «Πώς δεν υπάρχει» και την κόρη της νονάς μου, Θεού Θέλοντος μοιροφόρα την λέγανε μου έδωσε το όνομά της γιατί την έχασε νωρίς πάνω στο άνθος της Αλλά εμένα δεν με βρήκε τέτοια τύχη Και λοιπόν έκανε ο Χριστόφορος Αλλά είμαι και σαν μοίρα Πρόλαβε να του πει εκείνη Μαντεύω πολλά πράγματα με τους σεισμούς και μπορώ να σώσω κόσμο μα θέλω Τον τελευταίο πέρυσι Εκείνο το μεγάλο Τον προϊσθάνθηκα αλλά δεν το έπασε κανέναν Τους άξιζε Α έτσι Κούνησε το κεφάλι το Χριστόφορο Καλά που δεν γίνονται κάθε χρόνο μεγάλοι σεισμοί Θα τους προϊσθανώσουν Και δεν θα μας το έλεγες. Σε σένα θα τόλεγα, το έλεγα Του είπε κοιτώντας τον κατάματα Ασυνέστητα αυτός Άπλωσε το χέρι του και τίναξε τα δάχτυλα Σαν να μην ήθελε προ Θεού Να χάσει την κάποια απόσταση Που τους χώριζε Και που αυτή η απλή και φρικιαστική μοίρα Έδειχνε κάθε διάθεση Να την καταργήσει Κοίτα Έχασα τη γυναίκα μου χθες Και έχω μεγάλη φορτούνα στο κεφάλι μου Της είπε Το καλό που σου θέλω Αν πονάς, αν πεινάς θέλω να πω Και έχεις ανάγκες Μπορώ να σου δώσω κάτι Να σε βοηθήσω χωρίς να μου χρωστάς τίποτα Και να πας το καλό Στο καλό κατάλαβες Όχι άλλο στα πόδια μου Και γύρισε την πλάτη του να φύγει, να μπει στο σπίτι, και να στείλει καμιά κόρη του να δώσει στην άγνωστη ένα κομμάτι ψωμί και λίγα χρήματα, μα εκείνη του φώναξε. Στάσου! Τι θες, γύρισε και τη ρώτησε. Και το όνειρο, του είπε, σαν να έχει περιφρονήσει με την κίνησή του το κυριότερο. Την είδα αλήθεια τη γυναίκα σου, και μου είπε, Άκουσα τι σου είπε, τίποτα δε σου είπε. Η γυναίκα μου δεν ήρθε στα δικά μου όνειρα, και πρόλαβε να έρθει στα δικά σου. Άρχισε να νευριάζει ο Χριστόφορος Και να της δείχνει την πόρτα πίσω της Δρόμο Αρκετά Πήγαινε από εκεί που ήρθες Να Πάρε και αυτά για να μην με καταργέσαι Και έβγαλε από την τσέπη του μερικά κέρματα Που τα τρία παιδιά της τσακίστηκαν Να τα αρπάξουν και περίμεναν κι άλλα Έβγαλε και μερικά ακόμα Η μάνα τους κοίταζε τα χέρια του Όπως τον κοίταζε μια φορά στα μάτια Ένας αμαξάς Αυτό το βλέμμα που κανονικά θα τον θύμωνε... αντιθέτως τον καταπράινε... ή μάλλον τον έφερε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Ξεφύσισε και την ρώτησε... ποιος ήταν ο άνδρας της, από ποιον χύρεψε. «Από κανέναν», του είπε. «Μ' άφησε έφυγε με μια χειρότερη από μένα». «Και ποιος ήταν, πώς τον έλεγαν», ξαναρώτησε ο Χριστόφορος. «Και να σου πω δεν τον ξέρει, δεν μας ξέρει, του είπε... Ήρθα εδώ μόνη μου πριν από τρία χρόνια, όταν μ' άφησε και ζώ αυτά τα βάσανα, έδειξε τα παιδιά της Κοντά στο βουνό, σε εκείνη τη γούβα, μαράζει που την λέτε εσεί συντόπιοι, λεπρονίσει. Χθε έπιασα αυτό, έδειξε το μεσαίο παιδί της Με ξύλα στο στόμα του, δεν σου λέω ψέματα, προσπαθούσε να τα μαζίσει. Δεν έχουμε να φάμε. Κοιμόμαστε μυστικοί, ξυπνάμε πεινασμένοι. Έτσι είναι. Εσύ δεν μας ξέρεις, μα ξέρει, μα εμεί σε ξέρουμε. Ήξερε και τη γυναίκα σου Ερχόταν και μελεούσε πότε πότε Εκείνη είχε ψυχή Συγχωρεμένη να είναι Μύρος τα κόκαλά της Πήρε μια νανάσα Σάλιωσε τα χείλη της Και τον ρώτησε τι θα γίνει Δεν μπορεί να γίνει τίποτα Δεν μπορώ να σε παντρευτώ Για να σου μιλήσω κι εγώ στα ίσια Της είπε ο Χριστόφορος Γιατί Επειδή είμαι φτωχιά κι άσχημη Γι' αυτό ήρθα Δεν ξέρεις όμως την καρδιά μου για δούλε σου πάρε με τότε, εμένα και αυτά τα παιδάκια. Δεν έχω ανάγκη από δούλε και έχω πολλά παιδιά, από δυο γυναίκε. Μου φτάνουν τα βοηθητικά χέρια, δεν θέλω άλλα, τη είπε ο Χριστόφορο. Δώσ' μου έναν γιο σου, αφού έχει πολλά παιδιά. Δώσε με σε έναν γιο σου, του είπε. Ήταν σαν εκείνα τα κουνούπια που δεν σε αφήνουν ήσυχο μέχρι να σε τσιμπήσουν. Για όνομα του Θεού εξεράγει ο Χριστόφορο, ακόμα και η βία έχουμε σε αυτό το σπίτι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αν σέμπια σε τέτοια καούρα να απαντρεφτεί, πρέσε έναν άντρα μόνη σου, πόλεμο δεν έχουμε. Βράζει ο τόπο από άντρε. Μάσε με μένα ήσυχο. Δεν βρίσκεται για μένα άντρα, του είπε, και δεν έχω καούρα να παντρεχτώ, ανάγκη έχω. Ο κόμπο έφτασε στο χτένι και αυτό ήρθε σε σένα. Θα πεθάνω μαζί με αυτά αν δεν κάνει τίποτα. Και θα το έχεις βάρος Ήθελα να έρθω προχθές Να παρακαλέσω τη γυναίκα σου Μα δεν πρόλαβα Έμαθα πως πέθανε στα χωράφια Περίμενα να την θάψετε Και ήρθα Όταν πονάει κανείς τότε βοηθάει. Όταν χαίρετε τα ξεχνάει όλα Μπορεί να φύτρωνε αυτή η μοίρα Εκεί που δεν την έσπερνες Αλλά ήξερε να πατάει Κι εκεί που δεν το περίμενες Σε κάποια ευαίσθητα σημεία και το όνειρο, την ρώτησε τώρα ο Χριστόφορος, παράξενα φοβούμενος τη ηρωνία πως το όνειρο, αφού όχι όλα, ήταν ένα ψέμα, μια αυτινή πρόφαση Το όνειρο είναι αλήθεια, αλλά θεού θέλοντος το είδα πριν έξι μήνες του, είπε η μοίρα που ζούσε ακόμα η γυναίκα σου και ερχόταν και μελεούσε Της το είχα πει κιόλας, εγώ δεν τα κρύβω Και μου είχε πει, κοίτα, για να δεις εσύ τέτοιο όνειρο, ποιος ξέρει Μπορεί να πεθάνω γρήγορα και να χειρέψει ο άντρα μου και να τον πάρει. Και τι, σου είπε δηλαδή να έρθει στην επομένη τη κηδεία τη και να μου ζητήσει να σε παντρευτώ. Η έφθαη γυναίκα μου σου είπε τέτοιο πράγμα, ρώτησε ο Χριστόφορο, καθόλου έτοιμο να ακούσει τώρα και τέτοια. Όχι, αυτό μου το είπε στο όνειρο, τα πέρδεψε. Στο όνειρο Θεού θέλοντο γύρισε και μου είπε εκεί που πλέναμε οι δυο μα το ποτάμι. Κοίτα, εγώ έχω πεθάνει, μου είπε. Δεν είμαι ζωντανή τώρα που σου μιλάω Έχω πεθάνει και άφησα άντρα χείρο και ορφανά παιδιά Και επειδή και εσύ δεν είσαι σε καλύτερη μοίρα μου είπε Πήγαινε και πέ του άντρα μου να σε πάρει Να μη σε δει φτωχιά και άσχημη Αλλά να σε λυπηθεί πέ του Αυτά είναι που μου είπες στον όνειρο Όπως με βλέπεις και σε βλέπω Αλλά ζούσε ακόμα τότε Μόνο στο όνειρό μου είχε πεθάνει Σούσε Δεν μπορούσε λοιπόν να έρθω να σου ζητήσω τέτοια πράγμα. Εγώ δεν χωρίζω, είπε η Μοίρα. Και χωρί να το αφήσει καιρό να ξεπερδευτεί από τα λεγόμενά της... ποια ήταν όνειρο και ποια όχι, συνέχισε. Και αυτή πάλι, όταν τη το είπα, όχι στο όνειρο τώρα, γύρισε και μου είπε αυτό: Κοίτα, μπορεί να πεθάνω στα αλήθεια και να έρθουν έτσι τα πράγματα και να τον πάρει εσύ τον άντρα μου. Μόνο βουνό με βουνό δεσμή, μου είπε. Αλλά ήταν ζωντανή και καλά στην υγεία τη. Την άλλη φορά μάλιστα που ήρθε να με δει, μετά από κανένα δύο μήνε, έτσι όπως έσκυψε να μπει στην καλύβα μου, της λέω. Άντε, καλή μου κυρά, δεν θα πεθάνεις να πάρω τον άντρα σου. Σ' άλλο δε μου μείνε να καταπιώ. Στα αστεία όμως το είπα, δεν το για να γίνει. Όμως έγινε, πέθανε στα αλήθεια. Το όνειρο ήταν προφητικό. Και ήρθα. Και γιατί μου είπες πως την είδες ψες βράδυ, ρώτησε ο Χριστόφορος. Αυτό για ψες βράδυ ήταν ψέμα. Το μόνο ψέμα, του είπε χωρίς να δυσκολευτεί ή να ζητήσει συγγνώμη. Όλη αυτήν την ώρα που μιλούσαν στη μεγάλη μεσόπορτα του σπιτιού, αυτός με το πένθος και την ζάλι του, αυτή με τις ανέχειές της που την όπλιζαν με τόση αμεσότητα και μια σπάνια στο είδος της σαφήνεια, είχαν βγει από μέσα κι άλλοι και άκουγαν αυτές τις ερωταποκρίσεις και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι τρέχει. Τι γυρεύει μια τέτοια γυναίκα εδώ και πώς μιλάει για την έφθα σαν να την είχε αδελφή της. Δεν άργησαν να καταλάβουν και άρχισαν να ανησυχούν. Τα μεγαλύτερα παιδιά του Χριστόφορου τον κοίταζαν ακόμα χαμένα, μα τα μικρότερα αυστηρά και μαζί περίφοβα. Είχε πλάκα να ξαναπαντρευόταν κιόλας ο πατέρας τους και μάλιστα με αυτήν. Θάριχναν πέτρες στο γάμο του. Πέτρα θα έριχναν πίσω τους, θα φεύγαν από το σπίτι για να του δείξουν την αντίθεσή τους και θα τον ρεζίλυαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα για να μην πούμε πως θα φτιάχναν φυλές στα δέντρα και θα περνούσαν από εκεί το λαιμό τους για να τον τρώνε οι τύψεις ζωντανό. Τέτοιες ιστορίες έφτιαχναν με το μυαλό τους, τέτοια οικογενειακά δράματα και τον κοίταζαν όπως τον κοίταζαν, αυστηρά και περίφοβα. Υπήκε και η Βουβή Λιλή από μέσα... οχρή και όμορφη από τα κλάματα και τους στεναγμούς... με ένα κατάμαυρο φαρδί φουστάνι... και κοίταξε την μοίρα... όπως ο αετός που οσμίζεται μια πιθανή λία του. Μα η μοίρα στεκόταν με απάθεια... κρεμασμένη μόνο από το στόμα του οικοδεσπότη... από τον επόμενο λόγο του. Η Λιλή πλησίασε τα παιδάκια της... τα περιεργάστηκε αγγίζοντας τα ρούχα του. Μυρίζοντας και ξυνίζοντας το μούδρο της... Τους βρώμικους λίγνους σαν τσάκνα λαιμούς... Τα αυτιά τους... Όπου σκατό και μίγα... Δεν εμπόδισε κιόλας τον εαυτό της να σκεφτεί... Εκείνα στέκονταν να τα μυρίσει... Να δει το κατράμι που είχαν πιάσει... Από την απλησιά και την μαύρη μιζέρια... Κλησίασε και την ίδια τη μοίρα... Και παραμερίζοντας σακορτινάκια τα κουρέλια του μπούστου της... Έριξε μια ματιά σύντομη. Σε εκείνα τα στήθια που προκαλούσαν λύπη να τα βλέπεις και οπωσδήποτε δεν ευωδίαζαν. Η μοίρα την άφηνε να δει. Δεν είχε θησαυρούς να κρύψει. Όσο για τους άλλους παρά ήταν ζαλισμένοι από το όλο συμβάν και την απερίγραπτη παρουσία αυτής της ξένης για να εμποδίσουν τη δικιά τους να κάνει τέτοια. Μπουφ! Έκανε η Βουδή γεμάτη απέχθεια όπως θα το έκανε οποιοςδήποτε με στόμα και μιλιά. Άφησε τα γκρίζα κουρέλια να ξαναπέσουν στο στήθο της ξένης, μπήκε για λίγο στο σπίτι και ξαναβγήκε με ζώνη στο φόρεμά της, με ένα ραβδί και ένα πέτσινο μισάνοιχτο σακίδιο, γεμάτο πανιά και σύνεργα, είχε να πάει σε δυο ετοιμόγενες. Πριν τη χάσουν για ώρες, ίσως και για μέρες, είπε κάτι στον Χριστόφορο για την έφθα. Η έφθα, στη γλώσσα της Βουδής εκφραζόταν με μια κυματιστή γραμμή στον αέρα, όπως το σύμβολο του Ιπποκράτη Κάτι σαν να του ζητούσε συγνώμη Που η αγαπημένη τους γυναίκα πέθανε Και αυτή έτρεχε να ξεγενήσει άλλες Μα το καθήκον είναι καθήκον του είπε Το συμβούλευσε ακόμα να φυλάγεται από αυτή την άγνωστη, την αφθάδη, την παρήσακτη Και διακρίνοντας μια κάποια έκπληξη στο πρόσωπο εκείνης Ίσως τότε μόνο αντιλήφθηκε πω είναι βουβή Ξαναπέρασε από μπροστά τη και τη άνοιξε διάπλατα σαν καταπακτή το στόμα βγάζοντα ένα βραχνό, αποκρουστικό «ΑΑΙ» και να την τρομάξει, να την αποθαρρύνει. Μα τα σκιάχτρα, όπως ήξεραν όλοι, δεν τρομάζουν με τίποτα. Με μια από εκείνε τις καρδιές που σπανίζουν στις μέρες μας, ίσως να σπάνιζαν και στις δικές τους, ο Χριστόφορος πήρε την μοίρα και τα τρία παιδιά της και τους έβαλε σπίτι του, παρά τα κλάματα, τις απειλές και τις φωνές διαμαρτυρίας των δικών του μικρών και μεγάλων. Όχι για να την παντρευτεί ο ίδιος, αόχι. Επ' δεν χωρούσε ούτε κόκο συζήτηση, όσο και αν η έφθα, η ίδια η έφθα, το είχε κιόλας κατά κάποιον τρόπο επιτρέψει α, άλλη καρδιά κι εκείνη ή τουλάχιστον δεν το είχε αποκλείσει. Μα για να δει απλώς για την ώρα τι μπορούσε να κάνει με αυτήν την απελπιστική περίπτωση που είχε προστρέξει στα πόδια του. Κι έβαλε πρώτα-πρώτα να της δώσουν να φάει σε αυτήν και στα παιδιά της που λιμοκτονούσαν και τρέφονταν με την ίδια την σάρκα τους που λέει ο λόγος. Να φάνε όμως με μέτρο δεν τους επέτρεψε περισσότερο. Παρομοίωσε τις επιπλέον πυρουνιές με μαχαιριές και ας έδειχναν ικανοί μάνα και τέκνα να τρών επί τρεις ημέρες ασταμάτητα, μετά από τόση στέρηση και πείνα. Θα πεθάνετε αν παραβαρύνετε ξαφνικά τα στομάχια σας, δεν καταλαβαίνετε. Δεν ξέρετε τι έπαθε η νηστικιά κατσίκα όταν παράφαγε κρυθάρι, τους έλεγε ενώ τον εκλυπαρούσαν να τους δώσει λίγο ακόμα να χορτάσουν και ήταν ανέμβατος Αντίθετα έπλαιναν και καθάριζαν επί τρεις ημέρες την μοίρα να φύγει η βρώμα που είχε εισχωρήσει βαθιά στους πόρους της όπως στο ξύλο το σαράκι και επί τρεις μήνες γενικώς την φρόντιζαν να ξαναγίνει άνθρωπος, να βλέπετε Τι θα λέει για μας ο κόσμος, τι θα λέει αναφωνούσαν μερικές από τις μεγαλύτερες κόρες του Χριστόφορου που είχαν αναλάβει – είχαν εξαναγκαστεί να αναλάβουν – αυτήν την όχι ευχάριστη και εν μέσω πένθους εργασία. Ο κόσμος δεν ξέρει τι θα λέει. Η μαμά έφτα πάντως θα λέει ότι κάνετε ένα μεγάλο ψυχικό, απαντούσε υπομονετικά εκείνος. Να τα βράσουμε τέτοια ψυχικά, το ανταπαντούσαν οι πιο θαραλέες. Μα η δουλειά γινόταν και η μοίρα άλλαζε μέρα με την ημέρα. Όταν πέρασαν αυτοί οι τρεις μήνες, τα παιδιά της τα ίδια σχεδόν δεν την αναγνώριζαν. Είχε αλλάξει όντως όψη η μοίρα και μπορούμε να βεβαιώσουμε πως δεν ήταν και τόσο άσχημη. Ήταν μια γνήσια, ομορφάσχημη και κάτι απροσδιόριστο στον αέρα των χαρακτηριστικών της που παρέμεναν σκοτεινά και κάπως σαν αρπακτικού πτηνού Ίσως και κάτι στο χαμόγελό της Που σπάνια το βλέπες εξάλλου Θύμιζαν το άλλοτε πρόσωπο Και χαμόγελο της έφθας Και τόσο πιο αξιοπρόσεκτο Γινόταν αυτό το μοιάσιμο Όσο πιο αόριστο Και ανθίβολο ήταν Υπήρχαν στιγμές δηλαδή Που κάθε άλλο παρά τέριαζε Αυτή η άγρια νυχτερίδα Η γήπενα Με την δική τους την έφθα Και απορούσαν πως μπόρεσαν να σκεφτούν κάτι τέτοιο Από πού κι ως πού αλλά και στιγμές που κάτι... ένα κάτι περνούσε ξαφνικά και έξοχα... από αυτό το γερακίσιο βλέμμα... το πρόσωπο με τα ψηλά γοματικά... που τους θύμιζε τυραννικά... εκείνο της άλλης... για να χαθεί πάλι... να διαλυθεί η εντύπωση... όπως σε κάποια τυχαία άτομα... σε μια διασταύρωση... ή σε πορτρέτα αγνώστων... που τη μια στιγμή βλέπεις... την βαθύτερη έκφραση... ενός κατάφορα δικού σου... Και την άλλη στιγμή το χάνεις, σου διαφέρει, Σαν να μην το αξιώθηκες ποτέ Και ένα προσπαθείς να το ξανασυλάβεις Και τότε αποφάσισε ο Χριστόφορος Καθώς του άρεσε ανέκαθε να βρεις κινήφες Και γαμπρού σε δύσκολα άτομα και να τα ζευγαρώνει Αποφάσισε λοιπόν πως ήταν καλή στιγμή Να προτείνει την μοίρα σε μερικούς άντρες Ξεκίνησε από τους πιο γνωστούς του ούτε λίγο πολύ από δύο γιους του ο Εύμολπος, παιδί της έφθας από τον πρώτο της γάμο είχε μείνει πρόωρα χείρος και τέριαζε στην ηλικία με την μοίρα και ο Πέτρος ο τελευταίος του από την πετρούλα γιος ήταν ακόμη ανύπαντρος. Μα εκείνοι τον πέρασαν για ανισόρροπο. Όσο κι αν είχε αλλάξει η πετσή η μοίρα παρέμενε για αυτούς η φοβερή και δυσμορφή φιγούρα που είχαν πρωτοδεί στην αυλή του στην επάβριο της κηδείας. Ειδικά ο Πέτρος, που ήταν αρκετά νεότερός της, πήρε μια τέτοια πρόταση σαν προσβολή. Ο άλλος σαν εμπεγμό. Είπαμε να σε φιλάνθρωπος πατέρα του, είπαν, μα όχι και να προξενεύεις τα παιδιά σου με σκιάχτρα. Ακόμα σκιάχτρο την ανέβαζαν, σκιάχτρο την κατέβαζαν, ήταν πολύ γεράκι, δεν εννοούσαν να την δουν ως συνάνθρωπο. Όσο για τους μικρότερους, τα παιδιά τους, αυτά... Όταν ήθελαν να μιλήσουν για την μοίρα και μάλιστα μπροστά της έλεγαν «Η πέτου». Η πέτου έχει δόντια σαν μαρβαριτάρια. Η πέτου θα σε φάει. Η πέτου έφαγε και ρεύτηκε. Κάτσε φρόνημα γιατί θα σε δώσω στην πέτου. Κι όλα τέτοια αφού η καημένη όχι μόνο έλεγε πέτου αντί πες του αλλά και όταν άρχιζε αυτό το πες την κουβέντα της δεν το σταματούσε. Το έλεγε 50 φορές. Διότι με την ευκαιρία η μοίρα, παρά το ότι όλοι σχεδόν στο σπίτι εκτός από τον Χριστόφορο Της φέρονταν με κάποια περιφρόνηση και απέχθεια Αυτή είτε λόγω της γνωστής της απάθειας Είτε για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στον άνθρωπο που την συνέτρεξε Δεν έπαψε να τους μιλάει με τον τρόπο που είχε να μιλάει Ή να επιδιώκει μια οποιαδήποτε συναναστροφή μαζί τους Ακόμα και με τους μικρούς που την κοίταζαν σαν να κοίταζαν ένα ξόνο που όλη την ώρα ήθελε να τρώει και την κορόιδευαν ή την απέφευγαν ανοιχτά. Και να που τα κατάφερε σιγά σιγά μόνη της να τους κάνει να αρχίσουν να την ανέχονται και ακόμη αργότερα να της συμπαθήσουν λίγο πολύ και να την δεχτούν. Πάντως το πέτου της έμεινε. Μόνο μπροστά της την αποκαλούσαν καμιά φορά μοίρα. Όταν μιλούσαν για αυτήν μεταξύ τους έλεγαν πάντα η πέτου. Όσο για την βουβή του σπιτιού, στην γλώσσα της η μοίρα με μια κάμψη προς το στήθος της, συνοδευόμενη από τον ήχο «Πουφ», εθυμισμός κατά έναν τρόπο εκείνο το «μπουφ» που έκανε την πρώτη φορά. Στο μεταξύ ο καιρός περνούσε όπως πάντα και ανάμεσα στα τρίμηνα και στα έξαμηνα της έφθας ο Χριστόφορος ακόμα έψαχνε να βρει έναν σύντροφο για την μοίρα ανάμεσα στα ανίψια του τώρα ή στα ξαδέρφια του ανάμεσα σε συγγενείς και ξένους Μα κανείς δεν την ήθελε Χωρίς να έχει τίποτα το αποθητικό πλέον ή κάτι που να προκαλεί θλίψη και δυσαρέσκεια σε όλους είχε γίνει γνωστή η πρώτη της εικόνα εκείνη η ανώσια άφηξή της στην πόρτα του Χριστόφορου το πρωινό μετά την κηδεία της γυναίκας του και κανείς δεν ήθελε να φορτωθεί στην πλάτη ένα τέτοιο θηλυκό. Αν και πολλοί ήταν εκείνοι που θα επιθυμούσαν να πλαγιάσουν κρυφά και ένογα μαζί της εφόσον είχε κάτι πολύ ερεφιστικό και πρωτόγονο εκείνο όπως έλεγαν το στραβό ξύλινο κορμί της και εκείνη η αντιφάδα σαν νυχτερινού σαρκοβόρου έκφρασή της. Ως που βρέθηκε κάποιος ενδιαφερόμενος, Απόστολος ονόματι, σαγματοποιός στο επάγγελμα, Μοναχογιός και ορφανός από τρεις δεκαετίες, Που δεν καθόταν στην αγκαλιά του ούτε γάτα. Τόσο αγλαός ήταν και εκείνος ο άμυρος στην όψη, Τόσο ελάχιστα ανθρώπινος ή πόσο μάλλον θεϊκός. Αυτός έφτιαχνε τα σαμάρια του σε ένα μεγάλο σκοτεινό έργαστήρι, με σπηλιά έμοιαζε, όχι μακριά από το σπίτι του Χριστόφορου, που το είχε εκληρονομήσει από έναν άτεκνο θείο του και ο Χριστόφορος απόρησε, που δεν σκέφτηκε τον Απόστολο σαν πρώτο υποψήφιο, αντί να παρακαλάει τους ψιλομύτιδες. Μα μόνος του ο Απόστολος άκουσε για μια μοίρα, χωρίς να την δει, που ψάχνει άντρα και έστειλε έναν χαίρο φίλο του, νέους δεν είχε, να πει στον «Χριστόφορο» Πως ο γείτονάς του ο Σαμαράς ενδιαφέρεται Και τώρα το θέμα ήταν Αν θα τον ήθελε η μοίρα Αυτά όμως τα λέγαν πυρακτικά οι τρίτοι Αυτοί που ζουν με τις ιστορίες των άλλων Και χώνουν τη γλώσσα τους παντού Αν και δεν ήταν ψέμα πως αυτός ο Απόστολος Ο Αποστολάκος όπως τον φώναζαν Ήταν τόσο άτυχος από άποψη ομορφιάς και φινέτσας που σπανίως έβγαινε από τη σπηλιά του, για να μην τον βλέπουν και αλεξοδρομίζουν. Κι άλλωστε, έλεγαν, γι' αυτό είχε φτιάξει τόσο σκοτεινό το εργαστήρι του. Δυο φορές ήδη είχε αρπάξει φωτιά και δεν έκανε τίποτα για να βγάλει την παχιά κάπνα από τους τείχους, ώστε αυτοί που έμπαιναν εκεί να μην τον πολύ ξεχωρίζουν. Μαύρα ήταν κιόλα του τα σύνεργα. μαύρα τα ρούχα που φορούσε, Μαύρα τα δέρματα και τα άχυρα που δούλευε, μαύρα φόντρα σαν καραβόπανα, κρέμονταν για άγνωστο λόγο, Από το ταβάνι ή σκέπαζαν πράγματα που κατά τύχη δεν ήταν μαύρα. Είχε γίνει ένα με τη σκοτεινιά του χώρου του και το μόνο άσπρο εκεί μέσα ήταν το ασπράδι των μεγάλων αργοκίνητων και λίγο φουσκωτών ματιών του με τους κατάμαυρούς υγρούς βολβούς. Μια φορά λένε που του φέρανε μια πάλευκη φοράδα να της πάρει μέτρα για Σαμάρι Ο Απόστολος έκλεισε τα μάτια Δεν άντεχε τόσο φως τέτοια λαμπρότητα Την μέτρησε σαν αόματος με το έστικτό του και την αφή Εκείνη δε τόσο θύμος φαίνεται μαζί του Ή τόσο αλαζονική την έκαναν αυτές οι αλόκοτες συνθήκες οι διαφορές Που τον κλώτζησε άσχημα και απανωτά στην κοιλιά του και στα πόδια το σακάτευσε Μουσική Όμως Το πιο χαρακτηριστικό του Το πιο τρομακτικό σε αυτό Ήταν οι τρίχες του Είχε τρίχες παντού Μαύρες, θρασίτατες Στυλπνές τρίχες σε όλο το σώμα του Σε όλο το πρόσωπο σχεδόν Μέχρι τα νύχια των δακτύλων του Μέχρι πολύ κοντά στα μάτια Τυλιγμένος ο λαιμός του με τρίχες Τα αυτιά του κρυμμένα από τρίχες Το στέρνο του θάμνος Ακόμα και η πλάτη του Μαύρη και μαλακή από τις τρίχες Μόνο στις φτέρνες Δεν είχαν φτάσει αυτές οι τρίχες Και στις γραμμές της παλάμης του Λένε πως είχε δοκιμάσει Διάφορους τρόπους για να παλαγεί Από την ανήλαιη τριχοφυΐα Είχε πάει σε γιατρούς Σε κομπογιανίτες Σε μάγισσες που τον ξάφρισαν Πλην όμως τίποτα Η μαύρη χλόη τον τύλιγε Από παντού Μερικά φάρμακα Έφεραν κιόλα το αντίθετο αποτέλεσμα Και αποδέχτηκε τελικά την μοίρα του Δεν είχε κι άλλη επιλογή Αφοσιώθηκε στη δουλειά του Κλείστηκε στα σκότη του Για να βρει γυναίκα μια συντρόφισα εκεί μέσα Έστω και λειψή ούτε σε όνειρο Ακόμα και για φίλους είχε μερικούς γέρους που δεν τους ήθελε κανείς ή δεν είχαν κανέναν, ξερά φίλες στον άνεμο που έβρισκαν απάνγκιο στο μαγαζί και στη μοναξιά του. Οι μανάδες απειλούσαν τα μικρά παιδιά τους, πως θα τα έδιναν στον αποστολάκο να τα βάλει κάτω από τις τρίχες του ή να τα ράψει μέσα στα σαμάρια αν δεν συμμορφώνονταν. Είχε γίνει το φόβητρο η αποστροφή κι ας μην πήραζε μήγα... Μέχρι και στην εκκλησία που τόλμησε να πάει μια φορά, να κοινωνήσει σε μια νυχτερινή ακολουθία, ο παπάς το στραβοκοίταξε, όχι σαν άλλο θρησκο, μα σαν να μην ανήκε στο ανθρώπινο είδος, σαν να μπήκε για κοινωνία ένα μαύρο πρόβατο. Και το πιο λυπηρό εν τέλει δεν ήταν το βλέμμα μονθής του ιερέα, ήταν το φέρσιμο των άλλων πιστών, που... Αφού εκείνος έβαλε κακήν κακό στο στόμα του Απόστολου το κουταλάκι με το κρασί και τα ψύχουλα, εκείνη οι μερικοί που στέκονταν πίσω του αποποιήθηκαν να μεταλάβουν μετά από αυτόν, σκόρπισαν σαν αθώες περιστερές και έδωσαν άθεση αμαρτιών ο ένας στον άλλον. Βέβαια δεν του φέρονταν όλοι ή πάντα έτσι, αναφέραμε τα πολύ μελανά. Οι αγρότες τον χρειάζονταν όσο χρειάζονταν και τα ζώα τους, και μπαινόβιαναν ανεφόβους στο εργαστήρι του ή, αν περνούσαν απ' έξω, του φώναζαν μια καλημέρα. Και οι γυναίκες απ' τα γύρω σπίτια έμπαιναν συχνά για να τους ζητήσουν χάρες που δεν ήταν της αρμοδιότητάς του, μα που η καλή του έρημη καρδιά ήταν έτοιμοι να τις αναλάβει και δεν έλειπαν φασαρίες ανάμεσα σε αντρόγινα, που η γυναίκα να λέει στον άντρα «Ας ήσουν άσχημος σαν τον Αποστολάκο και ας είχες την καρδιά και το φιλότιμό του». Άλλωστε η τόσο κλειστή και μοναχική ζωή του, τα μαύρα εκείνα καραβόπανα που κρέμονταν από το ταβάνι, οι κατακαπνισμένοι τείχοι που δεν ήταν έτσι ούτε στα καρβουνάδικα, τα τόσο πικρά και ανήλιαγα μάτια του και ο τρόπος που τα έστρεφε προς την θολωτή πόρτα αν άκουγε βήματα στο δρόμο ή αν ένιωθε πως κάποιος τον κοιτούσε από εκεί καθώς δούλευε σκημένος όλα αυτά ερέθιζαν τον κόσμο ιδίως τον κόσμο και πολλές φορές ο Απόστολος είχε το παράξενο μυρμήνιασμα στην πλάτη πως όντας ολομόναχος στο μαγαζί του τον παρακολουθούν κρυφά χίλια μάτια και τότε καμιά φορά, την απότομα όρθιος και χτυπούσε τα χέρια του σαν να διωχνε πουλιά, ή σήκωνε με φοβέρα κάποιο ξύλο, κάποιο σίδερο. Και πράγματι, ένα σωρό χαμίνια, φτεροκοπούσαν ξαφνιασμένα από τη σκεπή και από τους τείχους έξω, από τρύπες και χαραμάδες που τον έβλεπαν, μόνο που δεν τρόμαζαν πραγματικά, αλλά χαχάνιζαν και το έκαναν κρυμάτσες, Το έβγαζαν τη γλώσσα ή του έκλειναν το μάτι, σαν να το υπόσχονταν πώς θα ξαναρθούν και θα ξαναγίνουν τα ίδια. Αλλά δεν ήξερε πότε και μερικές φορές την αζώταν απότομα εκεί που έραβε και χτυπούσε τα χέρια ή άρπαζε ένα ξύλο και δεν ήταν κανείς πουθενά. Γελούσαν γύρω του τα μαύρα του βάρια. Αυτή ήταν η ζωή του ως την ημέρα που άκουσε για μια μοίρα. Σκέφτηκε για να έχει μια γυναίκα τέτοιο όνομα και για να μην βρίσκεται άντρας να την πατρευτεί που ξέρεις. Ίσως δεχτεί να πάρει εμένα. Περίμενε πάντως λίγο καιρό μήπως βρεθεί κάποιος άλλος και αφού όχι έστειλε την πρότασή του στο Χριστόφορο και ο Χριστόφορος την μετέφερε στην φιλοξενούμενη του. Εκείνη είπε αμέσως ναι, μα γνώσης αυτός των απροόπτων της είπε, μην βιάζεσαι, να τον δεις πρώτα. Και χωρίς να χάσει χρόνο, για να μπορέσει να την δει και εκείνος, έπιασε τις γυναίκες του σπιτιού και ζήτησε από αυτές τη χάρη να μην εναντιωθούν σε ό,τι ακόμα ακούσουν από το στόμα του. Εκείνες υποψιάστηκαν, αλλά δεν ήξεραν τι ακριβώ. Σ' ακούμε, μίλησε, του είπαν. Και εκείνος είπε «Πιάστε την από τα μαλλιά ως τα νύχια αυτή τη μοίρα και δεν ξέρω πώς θα το καταφέρετε. Πάντως θέλω να την κάνετε όμορφη για μεθαύριο βράδυ. Με μέτρο όμως, όχι πολύ όμορφη. Δεν είμαστε για τέτοια. Θα έρθει να την ζητήσει όπως το λάκκος». Οι γυναίκες αγάθεψαν στο άκοσμα αυτού του ονόματος. Ο νουςτος βέβαια πήγε αμέσω στο Σαμαρά γειτονά του, μα επειδή το όνομα που αυθονούσε παλαιώθες στον τόπο τους ήταν Απόστολος, είπαμε, είχε περάσει κάποτε από τα μέρη τους και σταθμεύσει στο χάνι τους ο Απόστολος Παύλος. Το τη του λοιπόν έδιναν έκτοτε κατακόρον οι στα παιδιά τους το όνομα Απόστολο ή πάντως... Και αυτό επικαλούνται ως επιχείρημα οι σημερινοί ερευνητές την αυθονία δηλαδή του ελόγου ονόματος προκειμένου να αποδείξουν ότι όντως ο Απόστολος Παύλος τίμησε τον τόπο τους με την διέλευσή του με την παρουσία του και κάποια κηρύγματα ότι δεν είναι θρύλος ανυπόστατος. Βέβαια υπάρχουν και οι δίσπιστοι που διαρωτώνται και γιατί τότε το όνομα που αφθονεί δεν είναι Παύλος, ο συγκεκριμένος Παύλος, παρά Απόστολος, τη στιγμή που Απόστολοι ω ως Απόστολη, υπήρξαν πολλοί και όχι μόνο ο Παύλος. Μήπως πέρασαν από τα μέρη μας εν χορό όλοι οι Απόστολοι, λένε ηρωνευόμενοι, και εμεί νομίζουμε μόνο ο Παύλος. Όμως τέτοιες απορίες δεν είμαστε εμεί που θα τις λύσουμε. Εμεί απλώ θα ξαναπούμε πω. Επειδή ο τόπος δεν υστερούσε καθόλου σε Απόστολους, οι γυναίκες σκέφτηκαν μήπως ο Χριστόφορος εννοεί κάποιον άλλον. Αν και σκέτα, αποστολάκος, χωρίς επίθετο ή άλλο προσδιοριστικό, ήταν μόνο ο Σαμαράς. Ήταν πράγματι αυτός της διαβεβαίωσε ο Χριστόφορος. Και εκείνε απόρρισαν με την ψυχή τους Καλά εμεί να ομορφύνουμε την μοίρα Αλλά εκείνον τον άμυρο ποιο θα τον ομορφύνει Θα βρεθεί και για εκείνον Θεός Είπε ο Χριστόφορος Ασχοληθείτε εσείς με την μοίρα Και θα βρεθεί και για εκείνον Θεός Και ασχολήθηκαν οι γυναίκες με την μοίρα Ως τώρα σε κάναμε άνθρωπο τη είπαν Αλλά τώρα έχουμε εντολέ Να σε κάνουμε και λίγο όμορφη Μεθαύριο θα έρθει να ζητήσει το χέρι σου, ο Αποστολάκος. Τον ξέρεις τον Αποστολάκο? «Όχι», είπε η Μοίρα. «Κανέναν δεν ξέρω εδώ, εκτός από σας και εκτός από τη μάνα σας που ερχόταν και μελεούσε τότε. Μικρός είναι Θεού θέλοντος και τον λέτε Αποστολάκο? «Όχι, μικρός δεν είναι, στα χρόνια σου είναι», της είπαν. «Απορριμένες που ρωτούσε για τον Αποστολάκο μόνο αυτό». Μα ήταν στα αλήθεια ολιγαρκής αυτή η μοίρα, με τον τρόπο της εξάλλου και μόνο τα πολλοί αναγκαία την ενδιέφεραν. Το φαγητό καλή ώρα την τραβούσε ακαταμάχητα να τρώει τον αγλαίουρα και να μην βάζει δράμη. Και αφού μαζί με αυτό εδέησε να βρεθεί να τη ζητήσει και ένας άντρας, η μοίρα για την ώρα δεν ήθελε περισσότερα, δεν διψούσε για λεπτομέρειες. Να σημειώσουμε πως την είχε αστεφάνωτη επί εννιά χρόνια ο πατέρας των παιδιών της και ας τον έλεγε άντρα της, όπως δηλαδή θα έλεγε το κολοβό μου φίδι. Δεν υπήρχε λοιπόν κίνδυνος να την κατηγορήσουν για διγαμία. Ακόμη ας μην ξεχνάμε πως όλους αυτούς τους μήνες, επτά περίπου, αφού του χάθηκε η έφθα, η μοίρα δεν περίμενε με σταυρωμένα χέρια το φαγητό της». Το κέρδιζε μέσα στο σπίτι του Χριστόφορου Κάνοντας ό,τι δουλειά της έδιναν Και αποδείχτηκε πολύ άξια και γρήγορη Στο παστάλιασμα των καπνών κυρίως Παρότι από τα μέρη που είχε έρθει Δεν υπήρχαν έλεγε καπνά Αλλά κανείς δεν ήταν σίγουρος Από που είχε έρθει Και τα τρία χρόνια της Το γνωστό μαράζι τους ήταν άγνωστα Μόνο η έφθα Κατά τα λεγόμενά της Πήγαινε και την ελεούσε πότε πότε και τώρα η έφθα δεν υπήρχε για να τη ρωτήσουν. Ο Χριστόφορος αναρωτιόταν πόσα άραγε ακόμα θα του είχε κρύψει η έφθα από τις πράξεις της Πόσα με τον καιρό θα ανακάλυπτε κρυφά της Αν και όχι απαραίτητος επιλήψημα Μια μέρα μόνο πριν τους πιθανούς αραβώνες Όταν είπα να καθαρίσουν το σπίτι Και πριν αρχίσουν τον εξοραϊσμό της μοίρας Τους επιφυλασσόταν να δουν και κάτι ακόμη από αυτήν Ήταν όταν σφουγγάριζε τις μεγάλες σκάλες Που οδηγούσαν στη μεγάλη σάλα Επιμένουμε στα μεγάλα Διότι υπήρχαν και πολλές μικρότερες σκάλες Σε εκείνο το δυσπερίγραπτο σπίτι Σε αντίθετες φορές η μια από την άλλη στα ίδια ή σε διαφορετικά επίπεδα, όπως υπήρχαν και μικρότερες σάλες ή κάμαρες που έμοιαζαν με σάλες. Είχε αρχίσει το σφουγγάρισμα από κάτω προς τα πάνω. Είχε γενικώς ανάποδες συνήθειες και όταν κόντευε να τελειώσει, τέσσερα πέντε σκαλιά της έμεναν, σταμάτησε, κοκάλωσε για την ακρίβεια και πιάστηκε από τα κάγκελα δεξιά της σφίγγοντας απελπισμένη το στόμα της. Σταματούσε κάθε τρία σκαλιά βέβαια αλλά για να χνοτίσει τα ξυλιασμένα χέρια της και να μουρμουρίσει κάτι. Αυτό ήταν διαφορετικό, ήταν κοκάλωμα, τρομάρα. Τι έχεις, την ρώτησε από κάτω η Γεωργιάνα, η πρώτη κόρη της πετρούλας που πάτωνε εκείνη την ώρα το χαγιάτι με παλτό από κοκκινόχομα και δεν μπορούσε να κουνηθεί όσο να στεγνώσει. Τι έπαθες? Την ρώτησε και η κλητία, που ήταν καθισμένη στην απέναντι, χαμηλότερη και πιο μικρή σκάλα, και τάιζε δυο μόρα. Μα η μοίρα της κοίταζε με ορθά παγωμένα μάτια, χωρίς να βγάζει άγνα Κάτι φοβερό προμεινιόταν. «Μπα», έκανε εκείνη με το κοκκινό χώμα, «μήπως προαισθάνεσαι κανένα σεισμό, τι μάτια είναι αυτά». «Όχι σεισμό», ψέλησε η μοίρα, αλλά... και λέγοντα Άνοιξε κάπως τα πόδια της Και ανασήκωσε πανικόβλητη το φουστάνι της Όπως έκανε η έφθα Όταν μυριζόταν φίδι σε θάμνους Πιήκαν στο μεταξύ και δύο παιδιά πίσω από την κλιτεία Εμφανίστηκε από κάπου και ένας άντρας Και όλοι με ανασηκωμένα κεφάλια Κοίταζαν την μοίρα ψηλά στις σκάλες Και η μοίρα αυτούς κάτω ή μάλλον τον εαυτό της Χωρίς αμφιβολία κάτι φοβερό της συνέβαινε Κάτι που δεν είχε ξαναδεί κανένας, ούτε η ίδια Γρήγορα σαν τη Σαΐτα που δεν σταματάει τίποτα γλίστρισε από τα σκέλια της Κι έπεσε με ένα μικρό δυσάρεστο χουθούπο Πάνω στο σκαλί ένα μακρύ λεπτό σαν κορδόνι Άσπρο φίδι άψυχο υχρό. Τα παιδιά κοντά στην κλιτεία τσίριξαν η Γεωργιάννα στο Χαγιάτι πάτησε πάνω στην κόκκινη λάσπη για να πάει κοντύτερα και παρατρίχα γλίτωσε από ένα πέσιμο που θα της σίγουρα πολλά. Τι είναι αυτό, ψέλησε με τραγική έκφραση η ίδια η μοίρα. Από μένα έπεσε. είχε σηκωθεί αναστατωμένη στα πόδια της, με τα δυο μωρά στην αγκαλιά της, που, παρότι δεν είχαν δει τίποτε, άρχισαν να γογγίζουν ανήσυχα, ενώ τα δυο μεγαλύτερα σφίγκονταν και έτρεμα στα γόνατά της. Ο άντρας παραπέρα, στην βάση της μεγάλης κάλας σύζυγος κάποιας άλλης αδελφής, από την παραχή και την άγνοιά του, ίσως και από αιδεία, χτύπησε χράτς χρούστης στην παλάμη του, ένα σμάρι κλειδιά που κρατούσε και από τη μεγάλη σάλα, πιο ψηλά και από τη μοίρα, εμφανίστηκε και η βουδή που προφανώς δεν είχε ιδέα. Μόνο όταν αντίκρισε μπροστά της τη μοίρα τόσο πελιδνή, όταν από τα μάτια της πήγαν κατευθείαν στα πόδια της, σε εκείνη την άμορφη και γλυώδη σαν πεταμένη σου πια μάζα, σαν ονθάλιος λόρος δίχως παιδί, που άχνησε κιόλας μέσα στην κρύα ατμόσφαιρα, Έβγαλε και εκείνη η Μουντή ένα στρίγκλισμα. Τι είναι αυτό, ξαναρώτησε με τραγικότερη έκφραση η Μύρα, Κατεβαίνοντας ένα σκαλί παρακάτω για να το δει καλύτερα, σκουλί Όχι ακριβώ, μα δεν απήχε και πολύ, ήταν ταινία το σκουλί και εκείνο του εντέρου που την έτρωγε κι ας μην είχε ίδια την αφάει τόσα χρόνια. Είχε γλιτώσει δηλαδή από τον πιο δόλιο και αφανέρωτο εχθρό της ή και συναγωνιστή της τους τελευταίους μήνες, που το στομάχι της δεν υπέφερε από ασητεία. Η απορία λύθηκε από την μεγάλη αδελφή του Χριστόφορου την ιαροτοκόρη πολυξένη που ζούσε στο ίδιο σπίτι και ήξερε ως επακόλουθο της ηλικίας και της παρθενίας της από πολλά τέτοια. Την φώναζαν και πολυξέρη. Να χαίρεσαι και να μην στέκεις έτσι σαν το ξύλο, είπες στη μοίρα, μέσα σε δυο μέρες και άντρα βρήκες και το σκουλίκι σ' άφησε, το ξέρασες σαν από κάτω, ξευράκω τι και έπεσε τόσο εύκολα. Να δεις σε λίγο καιρό πώ θα φτιάξει το σώμα σου, πώ θα γυναίκα. Σκιάχτρο που είσαι Και θεού θέλοντας το άλλο βράδυ Με τσοχτερό κρύο και χιονιά Τελευταία ημέρα Φεβρουαρίου Θα γινόταν η πρωτοφανή συνάντηση Και με το φως του λύκου Επανέρχονται Μυθιστόρημα Σε δέκα ιστορίες Της Ζηράνας Ζατέλη Από τις εκδόσεις Καστανιώτη